Πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε στην Ελλάδα ότι έκανε κούβα. Συφή! <ησιαστ continuation> <χει> παιδιά κοιμάτε τον είδες όμως, κοιμάτε μανιστά τα μάτια. Συφή! <retailer> Πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε στην Ελλάδα ότι έκανε κούβα. Και <χει> βάλε! Θα κάνουμε στην Ελλάδα ό,τι έκανε η βάλε η επικαιρότητα έχει ένα κροκόδιλο και ένα δράκο. Ο κροκόδιλος είναι κάτω στην Κρήτη, τον λένε Σύφη. Κάποιοι, μανολιό, οι υπόλοιποι, πώ θα τον λέγανε άλλωστε. Το κροκόδιλο, τώρα πώ βρέθηκε ο κροκόδιλος στην Κρήτη, ένα τεράστιο θέμα. Μια απάντηση πρέπει να δοθεί. Θα το μάθουμε κάποια στιγμή, φαντάζομαι. Και θα λυθούν και οι απόρριε. Ο Δράκο, ποιο είναι ο Δράκο, είναι η πρώτη είδη που ακούσαμε πριν από το Υπουργείο Οικονομία. Ανακοινώθηκε ο Δράκο. Στα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενέ πλεώνασμα του πρώτου μήνε του 2014. Είναι ο Δράκο. Γιατί είδη λίγο μετά λέει στα 4,59 δι διαμορφώθηκαν το Μάιο οι ληξιπρόθεσμε οφειλέ του Δημοσίου. Χρωστάει 4,5 αλλά παρόλα αυτά έχει 1,2 δισεκατομμύρια πρωτογενέ πλεώνασμα. Ο Κροκόδηλο που είναι ο πιο συμπαθή. Και ο Δράκο, υπήρχε μια διαφήμιση παλιά με του δύο κριτικού. Αν θυμόσαστε την Όβα, την είχε κάνει που μιλούσαν για έναν υποπόταμο. Βγάζουμε τον υποπόταμο και ό,τι θα ακούσετε ισχύει για τον Δράκο, αλλά κυρίω για τον κροκόδηλο τη Κρήτη. Φυλαστικό τη ζούγκλα, αμφίβιο, 55 μέτρα μήκο και τρι τρει τόνου σε βάρο. Τι ζούγκλε του Ζαϊρ, του Νίγηρα και τη Ναμίβια, προϊόντα 68 κιλά χόρτα την ημέρα. Ah, jurado, tanitsu peninda pantus. Chevalle. Τι footsteps as you leave me Δεν θα κάνει στρατεύσεις. Πώ το έχουμε παρακάνει με τι επιστρατεύσει, δεν έχουμε κάνει επιστρατεύσει. Ανιστά. Κι ο νεό με περνάει, δεν θα βρεθεί μια κυβέρνηση να κάνει κάποια επιστράτευση. Εδώ, ακούσαμε την κυβερνητική εκπρόσωπο να λέει ότι δεν έχουν γίνει, δεν έχουμε κάνει επιστρατεύσει. Όντω, αν κάτι δεν έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, αλλά και η προηγούμενη, αλλά κυρίω αυτή, οι μνημονιακέ κυβερνήσει δηλαδή, είναι επιστρατεύσει εργαζομένων. Το λέει και όχι μόνο το λέει, Σοφία Βούλτεψι, το πιστεύει κιόλα. Μήπω το έχουμε παρακάνει με τι επιστρατεύσει. Δεν έχουμε κάνει επιστρατεύσει. Βέβαια. Δεν έχουμε κάνει επιστρατεύσει. Το μετρό είναι ακόμα, κυρία Υπουργέ. Ε, ακούστε, καταρχήν. Πόσε είναι λοιπόν οι επιστρατεύσει για είναι. να δείτε είναι. ότι το μετρό. Όχι, δεν είναι μόνο το μετρό. μετρό είναι και στην Ελλάδα. Καταρχήν οι περισσότεροι. Έχουν αρθεί, ο, έχουν αρθεί Έχουν αρθεί. Ναι, άλλο είναι. αν έχουν αρθεί. Και αλλά έχουν γίνει όμω. Το μετρό έχει Το μέτρο είναι ακόμη κυρία Υπουργέ Ακούστε καταρχήν Ακούστε καταρχήν Το μυαλό πως είναι Όχι το μαλλί πως είναι Το μυαλό πως είναι θα έπρεπε να ήταν η σωστή ερώτηση Δεν έχει γίνει καμία επιστράτευση Όταν η Χριστίνα Κοραή θυμίζει κανένα δύο πρόσφατες Τα χάνει βεβαίως Μετά ζητάει να μάθει πως εσύ είναι Για να ξέρει ακριβώ θα συνεχιστεί ή κουβέντα, λεπτομέρειε όλα αυτά και εμείς καθόμαστε τώρα και μετράμε μία-μία τις λέξεις. Η Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτής του κόμματος, του ίδιου που ανήκει και το Μαλήπως είναι, η Μαρία Σπυράκη ε, θέτει ένα ερώτημα, προφανώς επειδή δεν πιστεύει την απάντηση που αυτονοήτως προκύπτει. Η κυβέρνηση, πάντως, κατά την άποψή σα ξεπουλάει πάντα. για 1,5 δισεκατομμύριο κοιτάσματα αξίας 120 δισεκατομμυρίων Λεύτε στην αυτό. προοπτική τριακονταετίας. βάζετε δηλαδή ζήτημα ότι ξεκινάει μια διαδικασία απολύτως αδιαφανής για την εκχώρηση του εθνικού πλούτου στους ιδιώτες. Πάντα. Συφή! <ΣΣ> Βάζετε δηλαδή ζήτημα ότι ξεκινάει μια διαδικασία απολύτω αδιαφανής για την εκχώρηση του εθνικού πλούτου στου βάλε. Ωραίο ερώτημα είναι αυτό. Αποκλείεται. Δεν περνάει από το μυαλό τη Μαρία Σπυράκη και πολλών άλλων ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Να ξεπουλήσει δηλαδή η συγκεκριμένη κυβέρνηση κάτι. Δεν έχουμε και δείγματα ξεπουλήματος τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Ούτε σε φίλου έχει δώσει οργανισμού. Τα κάνει όλα με διαφάνεια, με καθαρόου τρόπου, πάνω από το τραπέζι και βεβαίω πάντα προ όφελο του ελληνικού Λαού γιατί μπορούμε να πούμε και εμείς αντίστοιχες βλακίες όχι μόνο οι κυβερνητικοί βουλευτές και υπουργοί. Μία τέτοια σαν αυτή που πάμε εμείς και σαν αυτή που λένε όλοι λέει και ο Μανώλης Κεφαλογιάννης. Δηλαδή αν οι ΔΕΗ πουληθεί 600 εκατομμύρια για να μπουν μέσα στα ταμεία της, για να κάνει τις επενδύσεις και να αποπληρώσει τα χρέη της, αυτό γίνεται διότι το κράτος μεριμνά να προστατευτούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Hall, so Αυτό γίνεται διότι το κράτος μεριμνά να προστατευτούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Μπράβο! <στοί> Βλέπει ο τη σκιά του στον τοίχο και θαρεί πως είναι λιοντάρι. Σοφία, τα λέει αυτά και βεβαίω, καλά λέει ο κεφαλογιά όλα αυτά γίνονται για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των, ε, και για να υπερασπίσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Οποιαδήποτε κίνηση έχει ω παρονομαστή αυτό ακριβώ. Τα δικαιώματα των εργαζομένων προστατεύονται συνεχώ και από όλη αυτή την ιστορία με την ΔΕΗ. Τι λειτουργεί σε αυτόν τον τόπο, πάρα πολλά πράγματα, λειτουργούν, πρέπει να το παραδεχτούμε. Έχει σημασία και ο αρχηγό που δίνει ένα τέμον, αλλά κυρίω λειτουργεί η δημοκρατία. Ως κυβέρνηση χαιρετίζουμε την υπεύθυνη στάση της Γενόπιστε ΔΕΗ, του Σπάρτακου και των άλλων σωματείων της ΔΕΗ, που έδειξαν με τον τρόπο τους ότι η δημοκρατία λειτουργεί. <Ρι> η δημοκρατία λειτουργεί. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτότο το, το ξέρετε. Διότι στη δημοκρατία οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να γίνονται σεβαστές. Διότι στη δημοκρατία οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να γίνονται σεβαστές. Συμφή! Παιδιά κοιμάτε τον είδες, Όμω, κοιμάτε μανιστά <ΣΣ> τα μάτια. Διότι στη δημοκρατία οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να <ΣΣ> γίνονται σεβαστές. <ΣΣ> Πρέπει. Γίνονται σε βαστέ τη δημοκρατία και μόνο στη δημοκρατία οι δικαστικέ αποφάσει. Τώρα που στοχεύουν οι δικαστικέ αποφάσει, ποιου πιάνουν στο στόμα του οι δικαστικέ αποφάσει. Αν μπορεί να υπάρξει τη διαφράση, τι ακριβώ αποφασίζουν πώ αποφασίζουν και για ποιο εφαρμόζεται, πότε εφαρμόζεται και όλα τα υπόλοιπα, κάτω από πιο καθεστό πιο πλαίσιο και ποιο διορίζει του δικαστέ και όλα αυτά. Είναι λεπτομέρειε τι οποίε κάποιοι μίζεζοι όπω εμεί που και πού τι θυμόμαστε. Η Σοφία Βούλτεμπσταν είναι ήταν, είναι και παραμένει κορυφαία επιλογή του Αντώνη Σαμαρά. Έχει 15-20 μέρε αυτή τη θέση και δεν την προλαβαίνουμε πραγματικά. Θα ακούσουμε τώρα μόνο από σήμερα τη σημερινή της εμφάνιση τρία χαρακτηριστικά αποσπάσματα για να αποδειχθεί ότι η σάτυρα δεν έχει όρια γιατί μερικοί ψάχνετε τα όρια της σάτυρας. Το πρώτο. Από εκεί πέρα η κυβέρνηση πάντα διαπραγματεύεται. <συσκέρει> Πάντοτε θέτει θέματα. <συσκέρει> άλλοτε πετυχαίνει το ένα, άλλοτε πετυχαίνει το άλλο. Και το θέμα της ΔΕΗ μετά από διαπραγμάτευση έγινε. <συσκέρει> Τα ο άνθρωπος. Το πρώτο ε, αστείο, χωρατό ή σοβαρό ανάλογα πως θα το δει κανείς, είναι ότι η κυβέρνηση διαπραγματεύεται. Η κυβέρνηση συγκεκριμένη απέναντι στην Τρόικα με τις συγκεκριμένες οικονομικές, πολιτικές γεωστρατηγικές και άλλες συνθήκες διαπραγματεύεται και μόνο αυτό αρκεί για να κλείσει όλο το κεφάλαιο σάτυρα σε αυτόν τον τόπο όχι, υπάρχει και δεύτερο επίπεδο ε, Εμείς θεωρούμε ότι η συμμετοχή μας στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανεκτήμητη Είναι 3 εκατομμύρια ευρώ! Όντω, τι δεν λέει όμω. Τι πήραμε, δώσαμε. Δεν έχει σημασία, δεν το λέει. Αυτό ήταν το δεύτερο. Κορυφαίο και πολύ καλό. Πριν ακούσουμε το τρίτο, να σα πούμε και τι συστάσεις Ποιοι είμαστε και τι κάνουμε εδώ, Ελληνφρέμαι, βέβαια, όπω το ξέρετε. 2, 800, τηλέφωνο επικοινωνία, εκεί μπορείτε να παίρνετε. Η Αθηνέκη από την υπόλοιπη Ελλάδα για να πείτε αυτά που θέλετε, ξέρετε κτλ. Και, και οι Θεσσαλονική ή βορειοαδίτε, επίση τον ίδιο αριθμό, επίση το ίδιο πρόσωπο στον αποστόλη, διότι παίρνει και παρασκευή, οι εκπομπέ τη ελληνεια από το Ρίλτα θα βγουν από το στούντιο του Βορρά. Από τον εκεί σταθμό, οπότε θέλουμε. Θα τα πάρουμε τώρα και θα τα πάμε εκεί και θα τα μεταδώσουμε με θεσσαλονικιώτικα και με το κλίμα και τα αιτήματα και τα θέματα που έχουν οι Βορειοελλαδίτε. Μέλ mm. στέλνουμε στη διεύθυνση στοuntopapa και ο οποίο θέλει να στείλει σε εμέ γραφειοκρατή, Αλκενό, το μήνυμά και αποστολή στο 54%. Νίκος ρυθμίζει τον ήχο και το τρίτο και καλύτερο, νομίζω είναι και ατάκα δεκαετία αυτό που θα ακούσουμε τώρα από την Σοφία Βούλτεψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά των μονοπωλίων Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά των μονοπωλίων Μπράβο. Σκληρά κατά των μονοπωλίων Μπράβο. Δηλαδή μπορεί να φτάσει στο σημείο και να χάνει από τρίτες χώρες Αρκεί να μην υπάρχει μονοπόλιο. Περιέργεια πουλάτε, μπιτ παρά! Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυλαστικό τη ούγκλα. Αμφίβιο. 55 μέτρα μήκο. 63 τόνου σε βάρο. Προϊόντα 68 κιλά βόρτα την ημέρα. Τι ωφέ. Σιφί! Παιδιά, χειμάντων. τον είδε. Όμω, χειμάνται με ανοιχτά τα μάτια. η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά των μονοπωλίων». Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά των μονοπωλίων. <Ρι> Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά των μονοπωλίων. Μπράβο. Σκληρά κατά των μονοπωλίων. Φέβαια. Άμα κοιτάξετε την Ευρωπαϊκή Ένωση, μισό μονοπόλιο να μην έχει, μισό όμω μονοπόλιο, τα μισή τόσο πολύ Ευρωπαϊκή Ένωση που μόλι δει μονοπόλιο. Αμέσως πάει και το σπάει. Πάρετε για παράδειγμα τις αερομεταφορές στην Ελλάδα. Είχαμε μονοπόλιο το κρατικό, το καταργήσαμε έτσι όπως το καταργήσαμε γιατί έπρεπε να έρθει ο ανταγωνισμός. Ήρθε ο ανταγωνισμός αλλά γίναν οι δύο ένα και έχουμε πάλι μονοπόλιο. Ιδιωτικό όμως για το οποίο κανείς δεν μιλάει. Ενώ για το κρατικό... Όλα μα έφταιγαν. Λεπτομέρειε βέβαια, το ίδιο συμβαίνει και στι άλλε χώρε σιγά σιγά. Φτιάχνονται εταιρείε, υποτίθεται, που θα ανταγωνιστούν με του υγιεί κανόνε. Δεν υπάρχουν τέτοιοι, ούτε ανταγωνισμό βέβαια. Η μία την άλλη, και αμέσω μετά, σιγά σιγά, οι πολλέ γίνονται οι 15, οι 5-2, και οι δύο μία Άσε που και όταν είναι πέντε πάλι κάτω από το τραπέζι τα έχουν βρει, και ο ανταγωνισμό Πρωί, μεσημέρι, βράδυ και μεσάνυχτα από Σεπτέμβρη Βέβαια γιατί τώρα τα μεσάνυχτα δεν υπάρχουν τέτοιες εκπομπές Οι άνθρωποι της αριστεράς Λέει μια παλιά Κινέζικη παροιμία Ότι έχουν σεμνότητα Όταν όμως φύγουν από την αριστερά Η σεμνότητα παραμένει Αυτό ακριβώς έπαθε και ο Πέτρος Τατσόπουλος ε, εάν Από σένα μέχρι το ποτάμι η, η, η, είναι 100 μέτρα η απόσταση Πώς έχει διανύσει εσύ <laughs> είναι άσκηση αυτό Όχι, περίπου, περίπου για να καταλάβουμε λοιπόν, ε, τα... Ο Θοβράκης μας άφησε να εννοήσουμε Ότι μπήσε πολύ πράγμα, κοντά. Τα πράγματα είναι εντελώς σαφή Είμαι πολύ κοντά στο ποτάμι Χαρά μου και τιμή μου Όταν θα γίνουν εκλογές να συμμετέχω Μαζί με το ποτάμι Δεν πρόκειται να αυτό προταθώ, Δεν θα πάω σαν καμπρουδάκι να πουγιά σας Το έκανε όμω. Μόλι τώρα αυτοπροτάθηκε. Το ακούσατε, αλλά δεν πρόκειται όμω να αυτοπροταθεί, να πει Γεια σα ήρθα. Αλλά μόλι είπε ότι Γεια σα ήρθα. Πέτρο Τατσόπουλο πήγε κοντά στο ποτάμι. Αυτή είναι η είδηση σοβαρή. Νομίζω είναι πάνω και από την είδηση ότι χώρισε ο Πέτρο Κωστόπουλο με την Μπαλατσινού. Ένα πλήγμα γιατί δύο-τρία σύμβολα είχαμε σε αυτόν τον τόπο. Ένα από αυτά ήταν αυτό το οδίδημο. Εάν πωλείτε το 30% τη ΔΕΗ για να λειτουργήσει ο ανταγωνισμό και να αποδεσμευτεί το κράτο από τι επιχειρηματικέ δραστηριότητε, που συμφωνούμε, δεν θέλουμε το κράτο επιχειρηματία, γιατί εδώ δεν μπορεί να τα καταφέρει με τρία-τέσσερα πράγματα, θα γίνει και επιχειρηματία. Θέλουμε ένα απολύτω διασφαλισμένο, κυρία Υπουργέ. Είναι, είσαστε σίγουροι και κωτηγαρηματικοί ότι όλα αυτά θα ισχύσουν, Κύριε Παπαδάκη, ο, οπωσδήποτε. Κύριε Παπαδάκη, Οπωσδήποτε. Στο χρώμα της φωνής αποτυπώνεται η σιγουριά ότι όλα αυτά που έθεσε ο Παπαδάκη σε μία ερώτηση θα ισχύσουν. η την αυτοπεποίθηση και την λευκρίνεια και την ειλικρίνεια που κρύβει συγκεκριμένη απάντηση. Καλημέρα. Καλημέρα. Και παίρνω από το Σικάγο. Από το Σικάγο. Ναι. Καλέ. Happy 4th of July. Happy 4th of July to you, Marie. <laughs> δηλαδή, πιάνουμε ραδιόφωνο στο Σικάγο. Τι στο διάλογο έχουμε βάλει σε αυτή την πάρνηθα. Δεν πιάνουμε στην παραλία, πιάνουμε στο Σικάγο. Δεν πιστεύω να μην πέσει από τον παγωτό. Παντού φτάνει. Παντού, ε! Παντού φτάνει. Χαρητήρια, mm. Αποστολή. Πολύ ωραία εκπομπή. Τι κάνει στο Σιχάγο, εσύ εκεί, τι κάνεις εκεί, μετανάστρια. Ναι, 37 χρόνια είμαι εδώ, ήρθα 9. Απρόκριση. Εσύ πήγε σε άλλη κρίση, εκεί και ξέμεινε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ έφυγα όταν ήταν ακόμα. Όταν ήρθε ο Αντρέα κάτω. Εγώ... Καλά έκανε και έφυγε. Ήξερε τι έκανε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αν ήταν στο χέρι μου και εμένα, μόλι τον Αντρέα, όχι. Σικάγο θα πήγαινα, Τορόντο, Τορόντο που είναι και ωραία λέξη yeah. Ξέρεις αν το λε. Και όταν λέω το Ρόντο εννοώ το Ρόντο τη Αυγή. <laughs> Καλό. <laughs> Για πες μου τι κάνει καλά, Πόσο χρονών είσαι, Εγώ 56. Μα ακούνε κι άλλοι στο Σικάγο. Τι είδε, Πολλοί. Πολλοί, έχουμε κόσμο στο, στο Σικάγο. Έχουμε, είναι ελληνισμό αρκετό στο Σικάγο. Βρε ελληνισμό Ότι... είναι, ακούνε ελληνοφρένια. Πώ δεν ακούνε ελληνοφρένια, αφού εγώ σε όλου του φίλου μου το λέω να τα ακούνε. Από πού μα ακούς Από το ίντερνετ. Από το site του δικό μα. Ναι. ελληνοφρένια.net.gr, θυμίζω. Ναι, ναι. Α, εντάξει, εντάξει, ήθελα να το σιγουρέψω. Α, λίμωνο, λίμωνο. Και, τη, και στη τηλεόραση σε βλέπαν. Ωραία, τότε θα τολμήσω να προτείνω κάτι. Να δώσω μια ωραία ιδέα δηλαδή. Γιατί δεν μα κάνετε μια πρόταση και τα έξοδα μαζί να έρθουμε να κάνουμε εκπομπέ στο Σικάγο. Εντάξει, δεν το Δεν θέλω να φάνω γύφτος, αλλά γιατί δεν το κάνετε. Α, θα το κανονίξουμε. Γιατί όχι. Κάντε μα μια ωραία είναι... πρωτασούλα. Πολύ ευχάριστο θα ήταν. Δηλαδή όχι για εμά, για εσά, για να περάσετε εσεί καλύτερα. Να, να χαρείτε που θα μα δείτε. Όποιο έρχεται από την Ελλάδα, εμεί <Ρι> Γι' αυτό καλέστε μα να έρθουμε από την Ελλάδα. Βρείτε ένα ραδιφωνικό σταθμό εκεί να κάνουμε εκπομπή για λίγε μέρε. Ε, εντάξει, θα το κανονίσουμε. Να καλά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα, έρχω, θα έρθουν 20 εκατομμύρια τουρίστε και δεν θα έχουν κλιματισμό. Δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα έρθουν 20 εκατομμύρια τουρίστε και δεν θα έχουν κλιματισμό. Η βούλτευση δεν μπορεί να το διανοηθεί. Δεν γίνεται, όχι. Το μόνο κλιματισμό που θα έχουν θα είναι αυτέ οι ψεύτικε τάσει που έχει κάνει η πίτσο με κάτι ερκοντήσιο που δεν δουλεύουν στι τάσει λεωφορείου. Αυτό. Είναι ότι καλύτερο κλιματισμό έχει αυτή τη στιγμή η χώρα. Μάλιστα μπορεί όμω να διανοείται ότι 300.000 νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν έχουν καθόλου ρεύμα. Αυτό δεν την πειράζει. Ναι, καλέ, αυτά είναι τα αυτονόητα. Ναι. Ελά, αποστολή. Ελά. Έχετε πέσει ρε να το φάτε το σοφάκι. Πότε τι, τι, τι είναι αυτή η κατάσταση. Το μαλλί είναι, Η γυναίκα πιστεύει ότι το μαλλί και οι απόψει είναι πριν να τι αλλάζει κατά το δοκούν. Τι, τι πριν... κατά το δοκούν. Μην λε τέτοιε λέξει, δεν ξέρει τι σημαίνει κατά το δοκούν. Ποιο η σοφία. Αυτή. Καλά. Ο, ο, ωραία. Άσε πριν... που το μαλί και... αν το πρόσεχε λιγουλάκι. Το και... Δεν θα ήταν τόσο χάλια όσο και οι απόψει τη. Το μαλλί και τι απόψει πρέπει να τι αλλάζει όπω κουστάρει. Βέβαια, εντάξει, το μαλί και οι απόψει τη έχει ένα κοινό, ε. Το απαντάει ο κύριο στο τέλο του μοντάστο πώ είναι το μαλί. Σκατά. Σκατάκριβο. Έλα, Αποστολή. Έλα, καλέ. με μεσημέρι από Κέρκυρα, πέραν τηλέφωνο. Γεια σου, φιλέ. Άκουγα πριν την ξαφιάδη περίεργη με το αγελαδινό βλέμμα. Το μαλλί πώ είναι. Πάνε, το μαλλί είναι τέλειο. <σχελίσαι> Φανταστικό. Σαν το υπόλοιπο. Για πε. Φανταστικό. <σχελίσαι> Φανταστικό. <σχελίσαι> Άκουγα πάλι για του τουρίστε, του αγανακτισμένου τουρίστε που δεν θα έχουν ερματισμό και τι θα κάνουν και δεν θα ξαναπατήσουν το πόδι του. Το γεγονό, α πούμε, ότι το νησί τη Κέρκυρα που δέχεται πάρα πολλού τουρίστε βρωμάει βόφρο. Δεν θα ενοχλήσει, έτσι. Το γεγονό ότι ο δρόμο σημεί γραβιά. Γραβιέρα δεν θα τους ενοχλήσει Γραβιέρα τι κακό κοίτα, έχει η γραβιέρα Κοίτα απλώς αν πες μέσα στην τρύπα μπορεί να σκοτωθείς Τίποτα άλλο Θα σκοτωθείς παιδί μου αλλά θα πας Άχνε, ακούω καλά. Δεν πειράζει, δεν έχασε τίποτα. Πάντω θέλω να πω ότι τα τυριά είναι ωραία. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θε να μα πει εσύ ότι οι δρόμοι, αν κάνει λίγο ζέστη, μπορεί να λιώσουν κιόλα. Σαν το τυρί. Ακριβώ, αν το τυρί μπορεί να λιώσει και να πάρει κι εσένα μαζί. Τέλο πάντων, στην Ελλάδα δεν έρχεσαι για του δρόμου. Έρχεσαι για την κουλτούρα μα, για τον πολιτισμό μα, για τι παραλίε μα. Δεν υπάρχει από αυτά πια τίποτα. Κουλτούρα χαμένη, ο πολιτισμό στον πάτο και οι παραλίε πρέπει να πληρώσει ένα λεφτά και να δει λίγο θάλασσα. Η δημοκρατία λειτουργεί Η δημοκρατία λειτουργεί Πολύ καλό Το άλλο με το τοτό το, το ξέρετε Διότι στη δημοκρατία οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να γίνονται σεβαστές Αυτό ακριβώς Είναι η τοποθέτηση της κυβερνητικής εκπροσώπου για την απόφαση της γενόπ να αναστείλει από χτες στην Απεργία εφόσον βγήκαν οι δικαστικές αποφάσεις ενώ δυο-τρεις μέρες πριν λέγανε στη ρητορική τους πάντα ότι είναι αποφασισμένοι να μην περάσει το νομοσχέδιο να κάνουν αυτό εκείνο και το άλλο για άλλη μια φορά άλλη μια απεργία η οποία είχε πολύ βαριά ρητορία και από πράξη και από συμμετοχή ελάχιστα πράγματα συμβαίνει το τελευταίο δίχρονο, τρίχρονο το βλέπουμε συνεχώς κυρίω από τις επιχειρήσεις του δημοσίου το είχαμε δει και στο μετρό παλιότερα και με τους καθηγητές πέρυσι στο φθινόπωρο ξεκινάνε πολύ δυναμικά πάντα στα λόγια Και από εκεί και πέρα τα μαζεύουν άτσαλα. Και όπω να είναι, όταν βγει η πρώτη δικαστική απόφαση, είναι δεδομένο από την αρχή ότι θα πάνε στα δικαστήρια οι κυβερνήσει, γι' αυτό υπάρχουν τα δικαστήρια, γι' αυτό υπάρχουν οι κυβερνήσει. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει ούτε τακτική διεξόδου, ένδοξη, η εν πάση περιπτώσει με ελαφρά ψηλά το κεφάλι, ούτε συμμαχίε, ούτε ευελιξία, τίποτα απολύτω, ούτε και περιφρούρηση όποτε χρειάστηκε, στο Μετρό δεν ήταν που είχαν μπει νύχτα τα ΜΑΤ και τους είχαν πάρει εκεί 5-6 που φιλούσαν υποτίθεται το χώρο Τους είχαν μαζέψει μέσα στην νύχτα ε, Ένας από τους λόγους που δεν υπάρχει και συμμετοχή πια στις απεργίες είναι αυτός Γιατί όλα αυτά ο εκφυλισμός αυτό τα τελευταία 5-10 χρόνια ίσω και περισσότερο Έχει οδηγήσει σε αυτά τα φαινόμενα Και ένα όπλο στα χέρια των εργαζομένων να έχει γίνει νεροπίστολο Όπως το βλέπουμε και να έρχεται η Σοφία Βούλτεψη σήμερα το πρωί να συγχαίρει τη ΓενόπΔΕΗ και να λέει πάνω σε αυτό ότι λειτουργεί η δημοκρατία. Της απεργίας υπάρχουν άνθρωποι που τις μπορούν και άνθρωποι που δεν τις μπορούν. Να ξεκινήσουμε από τη δεύτερη κατηγορία. Έχω αναφυλαξία απεργίας απεργίες. Αναφυλαξία. Είχα, είπατε, απεργία, γιατί, και, απεργία και βγάζω ξανθήματα στο στόμα. Α, και, στο, και στο σώμα. Δεν. αναφλαξία ακόμα απεργία, απεργία και βγάζω στο στόμα α, και στο, και στο σώμα. Οπότε καλό είναι να λέμε τη λέξη απεργία για να μην πάθει αυτά που παθαίνει ο Αδονής. Υπάρχουν όμως και πολιτικοί οι οποίοι α, εκτιμούν την απεργία, το δικαίωμα του εργαζόμενου να απεργήσει και το αντιμετωπίζουν με τον ανάλογο σεβασμό. Δικαίωμα δημοκρατικό είναι η απεργία, η δυνατότητα του εργαζόμενου που δεν έχει άλλα μέσα να μπορεί να αντιδράσει σε ένα τόσο αντιλαϊκό και αντικοινωνικό νομοσχέδιο. Μπράβο! Και ονομάζεται αυτόν τον κόσμο, ονομάζεται ότι αυτή είναι προνομιούχα ρετυρέ. Ρε. το άνθρωπο είναι και σοσιαλιστή και μίλησε εδώ για τον εργαζόμενο, για τα δικαιώματά του και για την απεργία. Αλλά δεν είναι ο μόνο σοσιαλιστή. Οι εργαζόμενοι κάνουν τις Οι τους εργαζόμενους, τις τι απεργίε. Τα πάντα στείλουν εργαζόμενου κάτω. Τι Εγώ σε Σαολίγιο. Προχθέ είναι να Ήμουν απεργία. Όχι να μπάντε του μοντέλου. Και Δεν ήμουν Με εγώ δεν να Ο Άκη Τσοκατζόπουλο ήταν ελεύθερο, δεν είχε σταματήσει να πηγαίνει στις συγκεντρώσει. Τώρα που το σκέφτομαι, αυτό όλο αυτό με τι απεργίες, τι διεκδικήσει, τα αιτήματα και το δυναμισμό του εργατικού κινήματο, βάλτε πολλά εισαγωγικά κινήματο, βάλτε όλα τα εισαγωγικά που διαθέτεται. Ε, η κάμψη άρχισε από όταν ο Άκη μπήκε στη φυλακή. Το χτύπημα στο κίνημα ήταν τεράστιο, αβυσαλαίο και αδυσόπιτο. Οπότε λογικό να έχουμε όλα αυτά που ζούμε. Και ένα μήνυμα από Ακροατή. Καλά αυτοί με το ωραίο μαλλί ανησυχεί μήπως οι τουρίστες φάνε καμιά διακοπή ρεύματο και δεν ξανάρθουν ότι δεν θα βρουν στα ελληνικά νησιά γιατρούς και λειτουργούν κέντρα υγείας έτσι που τα διαλύσανε. Δεν πειράζει, θα ξανάρθουν με δικούς τους γιατρούς, λέει ο Δήμας, έτσι υπογράφει. Και αμέσως τώρα ακολουθεί Λαός. Να σα πω κάτι, ήθελα να σας πω σχετικά με τη ΔΕΗ Ορισμένοι άνθρωποι να το πείτε αυτό σας παρακαλώ ναι, ναι. Εγώ, εγώ δεν είμαι ΔΕΗ Δεν είμαι, ΔΕΗ, είμαι μια γυναίκα 80 ετών Αλλά, πίσω, τρομ, αλλά έχω πάει επάνω στην κοζάνη και είδα τις εγκαταστάσεις Ξέρετε πώ πεθαίνουν από καρκίνο που λένε οι προνομιούχοι τη ΔΕΗ πάλι και τα και αυτά τον κακό τους στον καιρό και το μαύρο που πεθαίνουν με το κιλό από καρκίνο εκεί πάμε στην κοζάνη. Οπότε τι προτείνετε Πώς λέγουμε τι... να, σας πω, να σας πω και το τηλέφωνο μου Καλά το δεν σωστά. είχα καουρά Λέγουμε στε*** δήμητρα Τέλεια τέλεια ε, Για τη δήλωση που είχαν κάνει ο Μητροπολίτης έλεγε ότι φοράνε τα μαύρα εκεί και σπαίνονται το καλοκαίρι Ναι αλλά φοράνε ειδικά μαύρα Εμείς που φορούμε τα ράσα μας και όλα τα εσωρουχά μας τα οποία είναι ελαφρά με ειδικό ύφασμα που δεν μας κάνουν να υποφέρομαι από τη ζέστη. Είναι ειδικό μαύρο που είναι, όπως το φαντάζομαι εγώ, είναι κάτι σαν την έξυπνη σίτα. Δηλαδή που περνάει αεράκι μέσα. Ε, Του αερίζει ε, τα εσώρουχα. Μήπως γι' αυτό φοράνε και σπριγκάκια για να μην ζεσταίνονται. Ντροπήσου φθηνέ. <laughs> Αυτή που τα αφοράνε, τι θα πρέπει να κάνω αν εγώ πρέπει να ντρέπομαι. Mm. Έλα μου. Έλα Έλαφε. Θέλω να σε ευχαριστήσω για χθε που διόρθωσε στο θύμιο για το θέμα τη ΑΕΚ. Τι διορθώσει έκανα. Πέφτη τρομερή παραπληροφόρηση. Ο κόσμο που εναντιώνεται στο Ιγρή δεν εναντιώνεται σε καμία περίπτωση στο να γίνει γύπεδο τη ΣΑΚ. Όλοι το θέλουν το γήπεδο τη ΣΑΚ εκτό από ελάχιστου γραφικού. Απλά ο καθένα έχει την άποψη του. Το Κουκουέ και ένα αριστερό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ λέει να γίνει το γήπεδο εκεί που ήταν χωρί να κοπεί κανένα δέντρο Σωστό. Αλλά να γίνει το γύπαι. Το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, το πιο εξυχρονιστικό που το βλέπει. Λίγο πιο ρεαλιστικά, λέει να του δώσουμε του Ḥ π... και τέσσερα στρέμματα και να φυτέψει αλλού δέντρα, προκειμένου για να λέμε τώρα και μια αλήθεια να δικαιωθεί ο κόσμο τη ΣΑΕΚ, ο εκλογέ και στην Ιωνία και στην Αφιλαδέλφια παντού ψήφισε αριστερά και δεν έπεσε σε ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Σημασία η... βέβαια έχει σε πιο κομμάτι του Ήριζα νίκη Δούρου που θα κάνει τον ντύλ για όλο αυτό. Ε, κοίταξε, η Δούρου δεν είναι να το πούμε. Η Δούρου, όπω και ο Σαρατούλη, και εγώ δεν διαφωνώ μαζί του, αυτό είμαι. Είναι σε αυτό το να πάρουν κάποια στρέμματα, πολύ λίγα, να κόψουν 100 Τα οποία θα φτέψουν σε άλλο σημείο 200 δέντρα. Σε αυτό δεν είμαστε κομπλεξικοί, δεν είμαστε εναντίον στην ΑΕΚ. Το θέμα είναι ότι δυστυχώ ο κόσμο τη ΑΕΚ είναι παραπληροφορημένο. Ο κάθε απλός άνθρωπο να μιλήσει, του το εξηγεί και το καταλαβαίνουν. Νομίζουν όλοι αυτοί, επειδή έχουν και σύνδρομο καταδίωξη, ότι δεν θέλουμε να φτιάξει γήπεδο η ΑΕΚ. Τώρα και επειδή πολύ σωστά θυμήθηκε και ο θύμιο, για να λέμε τώρα και την αλήθεια από την άλλη, ότι και η Original ήταν αυτή που έκλεισε τα γραφεία τη Χρυσσαυγή στο Περιστέρι και η Original έβγ Μείσατε να ξαναπατήσετε στην Ακάρα και συγκόριν το περιστατικό με τον μπούκουρα, όλα αυτά είναι γραμμένα στο ίντερνετ, που του φάσα τα δόντια που μα μοίραζε original τρόφιμα και φάρμακα σε φάρμακασνε και ξένου και πήγανε χρυσαυρε και ζωήτεκαν και του φάγανε του οργανήσε. Και στη νέα ελονία που δήμοσιο τώρα είναι νάντια στο Μελισανίδη, όχι στην ΑΕΚ. Στο Μελισανίδη. Μία εβδομάδα πριν είχε δώσει σχολείο στην Original για να κάνει μία σου βλάκι, Ρόκ και κοινωνική αλληλεγύη. Και τα παιδιά του Original μαζέβανε τρόφιμα και φάρμακα για να δώσω στο κοινωνικό πατολείο. Συρίζει με τον αντιπριμονιακό αντιφασίσω αδύμαρχό μα. Πρέπει να βρεθεί μια λύση μεταξύ μόνο του κόσμου τη ΑΕΚ και τον δυνάμει τη αριστερά και να δείξουμε σε όλου τι θέλει να κάνει στο τέλο ο Τίγρι. Και ξέρει πόσο αντιολυμπιακό είμαι, αλλά για να λέμε και μια αλήθεια και να τα κουεί αυτά ο κόσμο τη ΑΕΚ. Ο Κόκαλης πήρε τον ολυμπιακό καταχρεωμένο, πλήρωσε από την τσέπη του. Έστισε έκανε μενιάζει τον έκα ομάδα. Ο Μαρινάκη πήρε ξανά τον ολυμπιακό καταχρεωμένο τον κόκαλυμνα τόσο στραβά του, πλήρωσε τον έκα ομάδα. Ο Σαβήδη δεν άφησε τον Πάχου να πέσει η γαμαστική. Πήρε πλήρω, επάει του κάνει ομάδα. Ο Τίγρη έχει πάρει την ΑΕΚ τζάμπα, δεν έχει δώσει μία, την άφησε να ξεφτιλιστεί, να πέσει γάμα εθνική, έχει πάρει τον ΟΠΑΠ και δεν έχει βάλει ούτε ένα ευρώ από τον Τίγρη. Περίμενα, ανάποδα τα είπε. Την άφησε να χάσει κατηγορία να ξεφτιλιστεί και μετά την πήρε τζάμπα. Μπράβο, ακριβώ. Πε σωστά και όχι την άφησε, ναι, το μεθόδευσαν λέει. να πέσει και ναι. μετά την πήρε τζάμπα. Λοιπόν, έγινε αποστολή μου, ξέρω ότι είναι πολλά αυτά που είπα, αλλά σε παρακαλώ θέλω να ακουστούτε γιατί σ' ακούει πολύ ψαγμένο κόσμο ΣΑΕΚ, να καταλάβουμε τι γίνεται. Στο η ίδια Η δημοκρατία λειτουργεί <Ρι> Η δημοκρατία λειτουργεί <Ρι> Πολύ καλό Το άλλο με το το, το το ξέρετε Διότι στη δημοκρατία οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να γίνονται σεβαστές Νορίστε Το λέει η Και κάτι περισσότερο θα ξέρει η Υπουργός Κάπως έτσι και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος Καθότι έχουμε το τρίτο μέρος του μπλαού Αυτό θα μας πάει σιγά σιγά στο Μαγκαζίνο με το Γιάννη Παπαδόπουλο Η Κατέρινα έχει από σήμερα, οπότε Θα ενημερωθείτε για τα τρέχοντα, τα οποία είναι αρκετά και βλέπω τώρα και ένα Ευάγγελο Βενιζέλο να κάνει δηλώσει. Είδα κάμερα απέναντί του, έχει ξεκινήσει εδώ και 10 λεπτά και μάλλον θα συνεχίσει για άλλα τόσο και παραπάνω, διότι έχει να πει πάρα πολλά και κυρίω έχουν να τον ακούσουν πάρα πολύ και να πιστέψουν αυτά που λέει ή έχουν ανάγκη να ακούσουν αυτά που λέει ο Βενιζέλο. Μα αυτά τα αισιόδοξα και ό,τι ακριβώ είπε, θα το μάθετε τώρα σε λίγο στο μαγαζή μα αυτά και μετά υπόλοιπα. Σα αποχαιρετούμε για σα. Ε, άλλο θέμα, δεν μου λες, έτοιμος, διαβατήριο, πύρεση, λεξικό Τι να κάνω, ελπίζω... ελπίζω να βγει συνεννόηση με τους Βούλγαρους πάνω Εντάξει, ε, καλό ταξίδι, στη Λαμία είναι στη Λάρισα τα διώδια, τα σύνορα Ποια διώδια, διώδια έχει παντού, το α, το α το τα σύνορα ναι, Το Τελωνίο Στη Λαμία, Λαμία, το έχουμε πει, η Ελλάδα είναι μέχρι τη Λαμία Έγινε. Καλό ταξίδι ρε Έλα, πού είσαι. Έλα, τι έγινε. Μια χαρά, να σου πω. Τι θες? Για να δει ότι λειτουργεί ανταγωνιστικότητα, είδε πω είπε ο άλλο για τον Κεντέρυ, ότι πρέπει να υπάρχει ανταγωνιστικότητα. Ε, έτσι. Ε, οι βουλευτέ μεταξύ των του ανταγωνίζονται το ποιο θα πει τη μεγαλύτερη μαγική. <συσπάρχει> δεν το έχει πάρει να πάρει ότι ανταγωνιστικότητα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ποιο θα την κάνει, ποιο θα την ψηφίσει. Είναι, και είναι χειρότερο το πράγμα. Βεβαίω. Άσε τα άλλο που έμαθα. Δεν ξέρω αν έχει. Αυτά τα παρακολουθώ εγώ επιστημονικά φόρουμ για αυτό τώρα. Υπάρχει μια μεγάλη έρευνα τώρα που γίνεται, η οποία από ό,τι φαίνεται θα έχει μεγάλη Επιτυχία, προσπαθούν να συνδέσουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο και να παράξουν ρεύμα. Αλλά με μαρτυρία. Όποιο πει τη μεγαλύτερη μαρτυρία παράγεται ρεύμα. Α, ταμεί, πολύ καλό, το... Όχι να πουληθεί τότε η μικρή δεή και η μεγάλη και η τριπλάσια. Α, ο Ταμήλο θα βοηθήσει το τομέα τη Αττική. Όλη την Αττική θα τη φωτίσει ο ίδιο. Ο το... Ταμήλο. Ναι, εύκολα. Εάν προχωρήσει όμω περισσότερο, 3 εκατομμύρια Έλληνε που το ψηφίσανε θα σώσουμε την Ιφίλιο, φίλε, να το ξέρει. Κύριε Παστολή, yeah. να πω σε αυτή τη βούρτευση δεν χρειαζόταν να γίνει κυβερνητική εκπρόσωπο για να καταλάβουμε το πόσο βλήτο είναι. Το είχαμε καταλάβει πολύ πριν, όταν πισοδομούσε αντίο του Μνημονίου, παλιά. Αλλά ήρθε τώρα να μα πει ότι ήταν αντιπολίτευση και μπορούσαν να λένε ό,τι θέλουν. Έλα, Παστοκάρα. Έλα, ρε φίλε. Όλη αυτή τη εβδομάδα είδα άλλου εθνοπατέ που βγήκαν να υποστηρίξουν για τη ΔΕΗ κτλ. Έχω μια πορεία, αν μπορεί να με βοηθήσει. Ή για αυτό ο Εθνοπαντήρα ο Ιωργάνη ο Τζαμτζής, που έτρεχε το Σκατό για παξιμάδι Ναι, ναι, το Παξιμάδη και Σκατό. Γιατί δεν είναι υπερβολή. Εσεί. Υπάρχουν συνάδελφοι Εσείς. που δεν έχουν λεφτά. Και επιτρέψτε μου την έκδοση. Ξέρω. Τους. Ναι, τι κάτω παξίμα εδώ τρώνε αυτό γιατί εντάξει έχει μια χιλιά μέχρι απέναντι, θέλει καρό να την κουβαλάει Για να φάει κι εγώ πα και πάρω καραγγυλό. Γιατί είσαι να πέσει κάτω, Ε, λίγο εντάξει έχω κι εγώ κάτι αλλά θέλω να δω τι κάτω παξίμα εδώ είναι αυτού, Γεια σου αποστολή. Γεια σου φίλο. Έμαθα, έβγαλε διαβατήριο. Τι να κάνω, Έβγαλα διαβατήριο, πρέπει να βγάλω και βίζα τώρα να κάνω συνάλλαγμα. Ναι, ε. Να έρθω, Πόπο χάλια. Τέλο πάντων. Να έρθω στο Αλεξάνδρου τη χώρα. Τι του εγώ, Αλεξάνδρου τη χώρα, ξένα εγώ, Τι ξένα εγώ, Α, τι έχετε και tour guide. Ενδρεφέλε, πώ θα παραγγέλνει. Θα μου έρθει τον άλλο, θα του ζαραλίκο, που παρήγγειλε ένα, ένα μπιστέκι σουβλάκι, και πήρε ένα μπιστέκι και ένα σουβλάκι. Και μετά παραξενευόταν. Τρώγοντα πάντω και τα δύο. Σε αυτή Θεσσαλονίκη, σε λέω. Τι με λε, Θα φύγει η Θεσσαλονίκη. Αυτό με λε. Ναι, ναι, με λε, εντε στην Aitor τέτοιο. Με λε, τι με λε, βρε. Μόλι το άκουσα. Λοιπόν, αποστολή. Έλα. Δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια, αργά μου. Μην ανησυχεί. Θα έρθω εγώ πάνω στην κούκλα του την αγάπη του, να του δώσω ένα μαθηματάκι να μάθει πώ τι να κάνετε για να κοιμάστε τα βράδια. Δεν είναι έτσι το θέμα. Άκου να δει τι πρόβλημα έχω. Φοβάμαι με αυτού του κούκλε που μου έχουν μπλέξει. Μην κοιμηθώ και ξυπνήσω σα κάνω σκλαβο κάτω στο Σουδάν. Ναι, αν και μεγαλύτερο φόβο θα ήταν μη κοιμηθεί και δεν ξυπνήσει. Είναι και αυτό ένα φόβο. Ενώ τώρα τι προτιμά, α πούμε. Άντε για να πάμε και στο δικό σου σενάριο. Δηλαδή, δεν γουστάρει να ξυπνήσει σκλαβοπάζαρο του Σουδάν, γουστάρει όμω να είσαι σκλαβοπάζαρο του Ελλαδιστάν, α πούμε. Ωραία, κοίταξε αυτό. Να σου παζαρεύει, α λέει 300 στάλικα το μήνα, καθαρό. Ε! Ποιο νά... σκλαβοπάζαρο γουστάρει, για πε μου. Κοίταξε όλα. 3 ευρώ ώρα, άκουσα, για πε. Τι ο... ψίνεσαι. Αν τον τώρα που άκουσα, λέει δεν θα έπαι. Το κράτο, δεν είναι επενδυτή. Ναι, ναι, ναι. Ελλά α ε ανώνυμη εταιρεα είναι το κράτο. Έλα, γεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά των μονοπωλίων Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά των μονοπωλίων Μπράβο! Σκληρά κατά των μονοπωλίων Πρέπει. Δηλαδή μπορεί να φτάσει στο σημείο και να χάνει από τρίτες χώρες Αρκεί να μην υπάρχει μονοπώλιο Παιδιά, πουλάτε μπιτς παρά! Η Ευρωπαϊκή Ένωση mm, Πιλαστικό τσιζούμπλα, αμφίμιο, 55 μέτρα μήκος και έτσι 3 τόνους εμβάρος. Προϊωσάμε 68 κιλά χόρτα την ημέρα. Mm. Και βάλε! So Συφή! Παιδιά, χειμάτε τον είδες όμως, χειμάτε μανιστά τα μάτια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά των μονοπωλίων.